όταν θα έρθει η ώρα η κυβέρνηση αυτή θα διανύμει όταν πρέπει εκεί που πρέπει και με ασφάλεια εναντιστόχων την υπεραπόδοση των πλεονασμάτων το τέλος του 2017 θα πράξουμε ότι πράξαμε και το τέλος του 2016. ακούμε το βασικό μέτοχο της ελληνοφρένιας Το συνηθίζει τον τελευταίο καιρό τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο αυτή τη στιγμή ε, και όπως ακούτε, ε, το κόψαμε λίγο για να ξέρετε κι εσείς που είμαστε τάζει για το τέλος του 17 μοίρασμα του ματωμένου πλεονάσματο. Στην οποία όλοι περιμένουμε με αγωνία θα είμαστε η κυβέρνηση που έβγαλε την Ελλάδα από την κρίση από τα μνημόνια, από τη διαρκή λιτότητα Και από την Ταπεινωτική Επιτροπή. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, αξίζει τον κόπο αυτή η προσπάθεια, αξίζει τον κόπο αυτός ο αγώνας. Ευχαριστώ. Όπως είπαμε και πριν, ο βασικός μέτοχος της Ελληνοφρένειας και βασικός συνεργάτης βεβαίως, Αλέξης Τσίπρας, ήταν να μιλήσει ποτίθε στις 11 στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά το άφησε, το άφησε, ξεκίνησε μία... Παρά ένα λεπτό από τον καμπουράκι και ολοκλήρωσε όσοι έχετε μείνει ακόμα. Είστε όρθιοι και ζωντανοί. Τελείες η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Το μάζαμα θα σας το κάνουν οι συνάδελφοι στο μαγκαζίνο. Ο λίγες διαφημίσεις και ένα τέταρτο μετά ελληνοφρένειας. 2% θέλουμε να πιστεύουμε…. ότι θα είναι υπάρχει χρονικό περιθώριο σημαντικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να ελαφρύνουμε τον κόσμο που θα επιβαρύνουμε. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να ελαφρύνουμε τον κόσμο που θα επιβαρύνουμε. Eso kibirik na krutoy, a vy khodili Αυτό είναι ο Βέτα, ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που άκουγε λίγο πριν τον Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του. Όπω ακούσατε, το 19, το είπε ο άνθρωπο, το 19, θα πάρουμε εκείνα τα μέτρα που θα ελαφρύνουμε όσου επιβαρύνουμε. Και ποιο περιμένει μέχρι το 19, θα κάνουμε υπομονή αν είναι να ελαφρυνθούμε από αυτά που έχουμε επιβαρυνθεί. Ωραία λογική, ωραία διατύπωση. Ο κύριο Βέτα το είπε καθαρά και εξάστερα. Θα φροντίσουμε έτσι αυτό που θεωρούμε και αυτό πραγματικά είναι να δούμε πώ θα το διαθέσουμε στον κόσμο. Γι' αυτό νομίζω ότι ε, το έχουμε καλή Ακούστε. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε για μία ακόμη φορά ναι. ή για πολλές ακόμη φορές, να ότι θα το κάνουμε. Έχουμε Τι τουλάχιστον κάνετε. δείξει το καλό Προς παράδειγμα. Προς το παρόν ετοιμάζεστε να τους πάρετε. Ακόμα μια σύνταξη. Τι γίνεται το λέτε, λέτε, λέτε αυτό. Πρώτης, του 19. Ακούστε. Πέρα από τα μέτρα τα οποία... Θα ψηφιστούν σε λίγο καιρό και αφορούν συντάξει και αφορολόγητο. Το οποίο <Γυσίλω> προφανώ και είναι μέτρα τα οποία δεν είναι ελαφρά. Ναι. Ισχύει κανεί κάτι τέτοιο. Καλύτεο. όμως το 19 θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι, υπάρχει χρονικό περιθώριο σημαντικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοιε συνθήκε ώστε να ελαφρύνουμε τον κόσμο που θα επιβαρύνουμε. Φούσκα <Γυσίλω> αποδείχτηκαν. <Γυσίλω> <Γυσίλω> <Γυσίλω> <Γυσίλω> <Γυσίλω> <Γυσίλω> <Γυσίλω> <Γυσίλ Και οι κόκκινε γραμμές Φούσκα αποδείχτηκαν Και οι κόκκινε γραμμές Απέναντι στην Τρόικα Απέναντι στην Τρόικα Μπροστά στην οποία οι Έλληνε Υπουργοί Προσέρχονται με το κεφάλι κάτω Για να διαπραγματευτούν το δικό μα αύριο. Έχουμε, είπαμε, το βασικό μέτοχο και Τσίπρα από την κοινοβουλευτική ομάδα και Τσίπρα από ομιλίε που λέει και αλήθειε. Και στην κοινοβουλευτική, είπα αλλά κυρίω τι έχει πει στο παρελθόν. Στο 2 11 200 8 σα περιμένει. Από τη μία, έχει ανοίξει στο μαγαζί. Ανεξαρτήτω αν είχαμε Τσίπρα, σα περιμένει. Πείτε, καταθέσετε, εντυπώσει, αισθήματα, τι σα προκάλεσε η ομιλία ή τι θέλετε. Εν ενός ενό τριημέρου, να μιλήσουμε και για το μέλλον, γιατί μίλησε ο Βέτα για το μέλλον που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά, να μιλήσουμε και εμεί. Αυτά τα μέτρα μπορεί να μην, να μην εφαρμοστούν εάν δεν ισχύει η συμφωνία για το χρέος. Δεν Το έχει πει ο Τσίπρα στο Βέτα. Το έχει πει εδώ. Να σου πω κάτι, αν δεν πιστεύει αυτό που κάνει, κάτι ναι. να μην το κάνει. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό, γιατί είπε ο κ. Τσίπρα το ξανακάνει. Να ψηφίζω κάποια μέτρα και να μην τα μετά. Ακούσαμε για πολλές, εσείς αγοράζετε αυτοκίνητο σήμερα και αύριο μεθάριο παντρεύεστε μια πλούσια κόρη κάποιο ας πούμε για παράδειγμα και σας παίρνει καλύτερο αυτοκίνητο. Θέλω να σας πω, φανταστείτε το μέλλον σας, όχι στατικό. Θέλω να σας πω, φανταστείτε το μέλλον σας, όχι στατικό. Λοιπόν, τι λες. Τι να πω. Καφέ έχουμε. Φλιτζάνια έχουμε, κορόιδα, δόξα το Θεό, ο κόσμος είναι γεμάτος. Τι καθόμαστε και βασανιζόμαστε. Μονάχα το όνομα της καφέτζου θα αλλάξει. Τι ο κυραφρόσο, τι κυρακαλιώπη. Φανταστείτε το μέλλον σας, όχι στατικό. Μα η κυραφρόσο ήξερε. Κι εσύ ξέρεις. Η προηγούμενη που είχε αντιμετωπίσει το μέλλον όχι στατικό ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου μαζί με τον Μιμφωτόπουλο στην Καφετζού, εδώ βέτας λίγο πιο καφ Το έχει επικαιροποιήσει όπως λέμε, το έφερε στο 2017. Το μέλλον, όχι στατικό, το έχουμε αντιμετωπίσει και κατά το παρελθόν. Το 2012 κλείσαμε τους λογαριασμούς μας με το παρελθόν. Το 2013 θα κερδίσουμε το στίχημα με το μέλλον. Η Ελλάδα που διεκδικούμε βρίσκεται στο μέλλον. Το 2013 θα κάνουμε το άλμα προς το μέλλον. Ουκράτη. <σοκειάς> το ΣΥΡΙΖΑ είναι κίνδυνος για το μέλλον <σοκειάς> Είμαστε κίνδυνος για το δικό σας μέλλον <σοκειάς> <σοκειάς> Το Γενάρη πήρα εντολή για διαπραγμάτευση Και επειδή είχατε απέναντί σα τον Τσίπρα Και όχι τον Σαμαρά Και όχι τον Παπανδρέου Ή οποιονδήποτε άλλον Θέλω να σας πω ότι δεν υπήρξε άλλος προθυπουργός παίζοντας το μέλλον του ελληνικού λαού. Δρόμο στενάχωρο βλέπω. εμπόδιο. Μάλιστα. Το μέλλον, το μη και το στενάχωρο σύμφωνα με τη Βασιλιάδου και όχι σύμφωνα με τον Βέτα. Δόση Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούμε. Αλλιώ θα είχαμε προγραμματίσει, αλλά επειδή βγήκε ο σύντροφο πρόεδρο, πρωθυπουργό τη χώρα, έπρεπε να του δώσουμε βήμα. Λογικό: πάντα δίνουμε στο σύντροφο πρόεδρο. Οπότε έχουμε διαλέξει και μουσική που να ταιριάζει, γιατί το πρωί, μόλι μάθαμε ότι θα μιλήσει σήμερα ο Αλέξη Τσίπρα, προσαρμόσαμε τη μουσική ανάλογα με το πολιτικό γίγνεσθε και την πολιτική τοποθέτηση, την ακραία αριστερή, προοδευτική, σοσιαλιστική, θα έλεγε. Κανείς. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί δεν είναι μόνο ο πρόεδρο, είναι και οι βασικοί του συνεργάτε. Ο Τζανακόπουλο, για παράδειγμα, να ξέρει, είναι πολύ αριστερό. Δηλαδή, μετριέται με το πώ έχει ζήσει, πού έχει ζήσει και πόσο καιρό έχει ζήσει εκεί που έχει ζήσει. Ο κ. Μητσοτάκη νομίζω ότι είναι ο τελευταίο που μπορεί να μιλάει στο όνομα των ανέργων ή των εργαζομένων στο Κερατσίνη και στο Εργάλεο. Δεν τι ξέρει αυτέ τι περιοχέ, δεν τι έχει δει ποτέ του. Και σα το λέω αυτό ένα άνθρωπο που έμεινε για δύο Εργάλεο. και σας το λέω αυτό ένας άνθρωπος που έμεινε για δύο χρόνια Και σας το λέει αυτό που έμεινε για δύο χρόνια Μπράβο! Ο τόπος κατοικίας, η επιλογή περιοχής ως πιστοποιητικό αριστεροσύνης. Από το Δημήτρη Τζανακόπλε την ανάγκη να τονίσει ότι έχει μείνει για δύο χρόνια και γιατί μόνο δύο, στο Εγάλαιο, άρα... Προκύπτει συμπέρασμα από αυτό, δεν τα λέει έτσι ένα πολιτικό. Άρα αριστερό, άρα προοδευτικός άρα με τους του κατοίκου του Εγάλεου, άρα με τα λαϊκά στρώματα. Άρα δέκα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν την τοποθέτηση. Μια που έχουμε πάει στη βαριά αριστερά, η μουσική που τα λέει όλα. Να θυμηθούμε και αυτόν που ήταν για πολιτικού λόγου πέντε χρόνια φυλακή και ελευθερώθηκε χθε. Συντρόφισε και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μα είναι ο σοσιαλισμό. Με αυτό το όραμα ανδροθήκαμε, νικήσαμε με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού. Κυβερνήσαμε την Ελλάδα και οδηγήσαμε την ελληνική κοινωνία στο δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας και της προόδου. Είναι καλό να τα θυμόμαστε όλα αυτά γιατί δεν είναι μόνο ένας μόνος του. Πολλοί από που μας ακούτε έχετε ψηφίσει Άκη, έχετε στηρίξει Άκη. Έχετε πιστέψει παρά λίγο να ήταν πρωθυπουργό. Τέσσερι-πέντε νομίζω ψήφοι ήταν η διαφορά. Θέλω να πω: Ένα μόνο του δεν φταίει. Υπάρχει ένα υπόβαθρο, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί. Κάποιοι που τον εμπιστεύονται, του δίνουν αβάντα, τον θαυμάζουν ακόμη και τώρα. Αυτό λοιπόν ο σοσιαλιστή, λίγο νωρίτερο ο Ένας ένα άλλο σύγχρονο σοσιαλιστή. Καμία σχέση ενός με τον άλλον, προ Θεού. Υπάρχουν τεράστιε διαφορέ. Αλλά νομίζω ότι ενώνει. Οι εγγυήσεις που δίνουν για τα λαϊκά στρώματα είτε κατοικούν στο Εγάλαιο είτε όχι και αυτούς τους δύο και τον Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρνηση εγγυάται τη συνέχιση της βαρβαρότητας των μνημονίων. Εγγυάται περισσότερη φτώχεια και λιγότερη δημοκρατία. Εγγυάται τη συνέχιση της βαρβαρότητας των μνημονίων. Εγγυάται περισσότερη φτώχεια.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 Oto, oto, oto, oto, oto, oto, oto, oto, το oto, oto, oto, oto, oto, do το Πήγαμε μέχρι τον Κοριδάλο, όπου ήταν ο Άκης Τσοχατζόπουλο πέντε χρόνια εκεί. Πολιτικό κρατούμενο ενό συστήματο που δεν δέχεται του αριστερού, δεν μπορεί του σοσιαλιστές και κυρίω αυτού που πάλεψαν για τα λαϊκά συμφέροντα, όπω κανένα άλλο. Από άλλο μετερίζεται ότι η κυβέρνηση παλεύει επίση για τα λαϊκά συμφέροντα. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Πρωθυπουργό να λέει τι έχει κάνει, ε, όλα αυτά τα αντίμετρα και κυρίω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και σε έναν τόνο ότι ήδη έχουμε τελειώσει, βγαίνουμε εμεί, όπω προδιέγραψε, είπε. Και αρκετές φορές το φωτογράφισε, βγάζουμε τη χώρα από την κρίση και τώρα συζητάμε για τη χώρα μετά την κρίση με το ψύχρεμο ύφος του νικητή που έχει καταφέρει πάρα πολλά ενώ έχει κάνει συμβασμούς. Το έλεγε συνέχεια όλο αυτό και υποχωρείς, αλλά πάτε και το καλό όλον μας αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εδώ σας αφήνουμε, τελειώσαμε, τσακ με το πρώτο υποτίθεται μέρο του λαού που τελικά γίνεται και τελευταίο. Γεια σας. Καλά λεπτά τι φάσει. Έρχεται καλοκεράκι, μανάκια. Έ, το καλοκαράκι, στα κρογιάλ, δώσουμε ένα φυλάκι και θα σου κώδώ ξανακούλι στο Το Το μενίτη, μακιουζάκια, παραλίε, καφενάκια. Τέτοια φάση. Οι φόρρι πάνε mm. βουνό, έτσι. Γενικώ ποιο φόβη, ξέρω εγώ, έχει survivor. Έχει survivor να ξεκινόμαστε λίγουλάκι τώρα. Σα αυτό έχει περιπρωτώντα. Τι κάθε τώρα και είστε να χωριέ σε φόροι φόρι. Οι φόρροι είναι για αυτό που σκέφτεται του φόρου. Και ξέρει τι άλλο τιμίζει το καλοκαίρι, έτσι. Τι. Έκλει γενιάζε ο κιόλα που πριν από δύο χρόνια σχεδόν κανένα ξύπνη. Σε θυμάσαι, θυμάσαι, Δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν για ναι ναι. Ήταν για ναι ή όχι, ή και όχι, μπλάβο. Πού ήσες, αρέ, στην πρώτο Μάγια, πού ήσες,ταν. Εγώ ήμουν εκεί με το Λαφαζάνι, πήγαμε να μπούμε στο ξανά. Καλά έκανες, εμείς πιάναμε το Μάι. Όχι, θα πάμε μαζί με το Λαφαζάνι. Γεια σου ομορφέ. Τι κάνει. Εδώ, στον ε... αγώνα, στη Βιοπάλια. Και ο Ιβάν Ιβσαβίδη με τον Τζιπρα. Κιρό τώρα. Θαράζεται το συζέο κοινό υποφύονη. Νομίζω Φυμά... το ζητύκο κοινό, σιγά σιγά εκπαιδεύετε, να μην ταράζετε, ούτε με αυτά. Θυμάμαι ότι οι πρώτη που βγήκαν και στέγησαν ανοιχτά το τζίπρα και μάλιστα παρότι να τον κόσμο να δώσει τη στήριξη τη κυβέρνηση. Ποια ήταν, Θυμάσαι; Τα πάωκια. Όχι, παιδί μου, οι Βιομέοι με επίσημη ανακοίνωση του Σέδου, ήδη από τι αρχέ του 15. Ε, οι Αυτή μια χαρά. Που γνώριζαν πού το πάει ο Τσίπρας και τι θα κάνει. Και ο κόσμος και οι αφελεί ψηφοφόροι πίστευαν ότι ο Τσίπρας θα έκανε αυτό τα μισά από αυτά που έλεγε. Ναι, ή και δύο να έκανε από τα δέκα, ήταν αρκετά. Και δύο από τα δέκα, ναι, και ένα από τα δέκα έχω Ναι, ναι, εντάξει, αυτά, αυτά μπορεί να τα έκανε. Τα άλλα οχτώ τι ήταν, αυτό είναι το θέμα. Όταν έκανε και τα άλλα οχτώ, τα οποία οχτώ ήταν και τα δύο ήταν μπροστά στα οχτώ, χαρά. Το χειρότερο είναι ότι ακόμη και τώρα τον πιστεύουν. Του δίνουν άλλο, ότι ο είχε τον ,τι θέλει, αλλά δεν Καλή, Αυτό ίδιο το λέει. Όχι, τα πιστεύει και ο κόσμος Γιατί να μην τα πιστεύει ο κόσμος Αυτό λέω, δεν έχουμε σωτηρία καμία Γιατί Α, να σωτηρία. έχουμε σωτηρία, γιατί πρέπει να έχουμε σωτηρία Γιατί, Δηλαδή έτσι πως το βλέπεις, πιστεύεις ότι πρέπει να έχουμε σωτηρία Όχι Ωραία <Συλίξε> Ασχολείστε συνέχεια τώρα με το σαβίδι και όλα αυτά τα πράγματα. Όταν το του Γερμανού τα το αεροδρόμια και όλα αυτά, δεν ασχοληθήκατε τόσο, τόσο πολύ. Το πνίξαμε η αλήθεια είναι γιατί μα έχουν δώσει κάτι δωρεάν εισιτήρια. Όχι, όχι, σα το λέω να ξέρετε και στα το λιμάνια έχουμε και το καράβια. Το δεν κατάλαβα, μέσο ενημέρωση είμαστε. Εκπομπή έχουμε, έχουμε λόγο γιατί να μην τα πάρουμε. <στονίδεσαι> <στονίδε Μέσα στο κλάμα κάθε μέρα. Πώ να κλαίμε κάθε μέρα όλοι, Καταλαβαίνω ότι όλα τα προβλήματά σα ξεκινά από του δημοσιογράφου και μου φαίνεται πολύ λογικό. Εκπροσωπή. Να κάνω μια ερώτηση, Εκπροσωπή. να σα ρωτήσω κάτι. Ε, τι ψηφίσατε, Το Τζίπρα, οι δημοσιογράφοι σα στέλνουν κατά τα άλλα. Εκπροσωπή. Παρακαλώ, Τσάμπα, και δεν χρεώνω και 80 ευρώ ή 50. Το 20ο μνημόνιο θα επαναλαμβάνεσαι πιο πολύ από τον Τζίπρα. Τι θα κάνεις μετά το 20ο μνημόνιο, τι θα έχει να λέει. Και θα βγαίνει γέρος ο τσακαλώτος με το σακίδιο από το Χίλτον, θα βγαίνει να λέει είμαστε κοντά στη συμφωνία, είμαστε κοντά. Δεν θα φέρουμε άλλο μνημόνιο. Θα έχει πρόβλημα αποστολή, βρες κάτι άλλο ρε παιδί μου. Κανανέκδοτο καλό έχουμε, κανανέκδοτάκι. Ηθικό πλεονέκτημα. <laughs>